Είναι ο κορονοϊός, πρώτα απ' όλα. Εντάξει, δεύτερον, πιστεύω εγώ στη θυρισκεία μου να βγει και θυριωθός μου και μην να μην τη φόρεσω. Άρα, να ρωτήσω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <σταλουσίλυντα> Τίποτα δεν θέλουμε να ακούς ότι σου λέει ο Θεό. Πιστεύει στη θρησκεία. Είναι ένα συμπολίτη μα ο οποίο έχει άμεση επικοινωνία με το Θεό, όπω ακούσατε πάλι καλά. Δεν ακούει καμπάνε ή δεν το είπε. Αλλά ακούει όμω τα αυτιά του τη φωνή του Θεού που του λέει μην φορέσει την μάσκα. Και βγήκε να το πει αυτό διότι οι κάμερε του κυνηγάνε αυτού. Μάλλον αυτοί κυνηγάνε τι κάμερε. Είναι πια πάρα πολύ Είναι γύρω μα, είναι παντού. Και με θάρρο βγαίνουν και υποστηρίζουν αυτό που. Ακούνε από το Θεό και δεν φοράγε τη μάσκα και του ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι γιατί δεν τη φορά και έδωσε αυτή την πολύ σαφή και πολύ ωραία απάντηση στη Θεσσαλονίκη τώρα. Στη Θεσσαλονίκη έγινε μια συγκέντρωση προχθές ε, συμμετείχε και ένας ιερέας στη συμμετοχή ήταν να διοργανωτήσει και την Τουντούκα και έκανε αποκαλύψεις. Με τη μάσκα δεν παίρνεις οξυγόνο, παίρνεις διοξίδιο, υγραίνεται η μάσκα, μαζεύονται μικρόβια, πρέπει να την αλλάζεις συχνά, να μην την πιάνεις, δημιουργεί πονοκεφάλους, κάνει δερματικές αρρώστιες, παθαίνεις πνευμονικό είδημα και ακαριαίο θάνατο. Παθαίνεις πνευμονικό είδημα και ακαριαίο θάνατο. Παθαίνεις πνευμονικό είδημα και ακαριέο θάνατο. Όλοι το ξέρουν αυτό. Να, εδώ απέναντι η φοράει μάσκα. Πέθανες? Όχι, Όχι εσείς. <laughs> Τι φοράς όμως μία ώρα. Δεν έχει πάθει κάτι από όλα αυτά που περιγράφει εδώ ο ιερέας. Έχει και πιστούς από κάτω που τον ακούνε. Δεν τα λέει μόνο του. Και όλοι γνωρίζουμε ότι όποιο φοράει μάσκα παθαίνει ακαριό θάνατο και πνευμονικό είδημα με αυτή την αιτία. Έκανε αποκαλύψει, δεν, δεν έμεινε μόνο σε αυτά που λίγο πολύ τα ξέρουμε όλοι και τα πιστεύουμε ότι συμβαίνουν για όποιον φοράει μάσκα. Πήγε και παραπέρα, μίλησε για το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν έχει, θα έχει nanochip για να βλέπουν ποιο το έχει και όποιο δεν το έχει θα τιμωρείται ω επικίνδυνο για την κοινωνία. Το εμβόλιο με το τσίπ θα επηρεάζει το DNA και θα καταστρέψει το ανοσοποιητικό. Το τσιπ θα συνδέεται με τους δορυφόρους που θα επηρεάζει την ψυχοσωματική κατάσταση του ανθρώπου. Αυτά για τους πίστους που μελετούν την Αγία Γραφή είναι γνωστά, διότι τα γράφει η Αποκάλυψη που λέει ότι όσοι δεν πάρουν το τσιπ θα διώκονται, αλλά όσοι το πάρουν θα υποφέρουν από και μολύνσεις. Να και οι αποκαλύψει για το εμβόλιο. Γιατί θα μπαίνει κάτι με στον οργανισμό και συνδέεται αυτό με δορυφόρο. Το ξέρει ο ιερέα. Αν δεν το ξέρει ο ιερέα, ποιο θα το ξέρει. Το λέει και το Facebook άλλωστε. Και να το αφισβητήσει κάποιο, υπάρχει το ατράντακτο πιστήριο επιχείρημα ότι το έχει γράψει και το Facebook. Οπότε ό,τι γράφεται εκεί και ό,τι λέγεται σε αυτέ τι συγκεντρώσει ε, δεν μα είπε αν του το έχει πει ο Θεό όπω ο προηγούμενο. Αλλά όμω υπάρχει τεράστιο θέμα με τη σύνδεση εμβολίου, μικροchip και δορυφόρου. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από του πολύ ευτυχισμένου συμπολίτε μα, οι οποίοι είναι πάρα πολύ και τολμάνε να λένε την άποψή του, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Στα δε αυτά στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Αθήνα έχουμε έναν μίνι εμφύλιο emfil, που έχει ήδη ξεκινήσει στα λεωφορεία Στα λεωφορεία φοράνε όλη μάσκα. Δεν πρέπει να φοράνε ούτε στα λεωφορεία ούτε όταν. τον κακό τον Και το μαύρο και στο φλάρο. Άντε να μισεί κάτι, βαθμό Με το ζόρι. Λάγκια, λοιπόν, τότε δεν δεν δεν δεν θα πας, θα πας, δεν πάω, δεν πάω. Είναι μία μέθοδος να νιώσουν όλοι νεότεροι, να νιώσουν παιδιά. Νηπιαγωγείο για την ακρίβεια. Θα πας δικαστήριο, δεν πας, θα πάω, δεν πάω. Αυτό το η επιμονή χωρίς να βγαίνει απόλυτος κανένα νόημα. Καθόλου γόνιμος διάλογος. Είναι μία κυρία που μπήκε μέσα στο λεωφορείο χωρίς μάσκα. Είχε και ένα καροτσάκι, θα παίξει κομικό ρόλο στη συνέχεια της μας, με μας και είναι ένας ε, ψώνια, ψώνια, από το σούπερ Και είναι ένα ε, ηλικιωμένο, ο οποίος δεν θέλει δίπλα του. Λογικό να έχει ανθρώπου που δεν φοράνε μάσκα. Και έτσι ξεκίνησε πολύ χαλαρά. Συνεχίστηκε στην πορεία. Αλλά κάποια στιγμή η κυρία αυτή που μπήκε χωρίς μάσκα εξήγησε σε όλους εκεί και στις κάμερες από τα κινητά που είχαν σηκωθεί, ε, για ποιο λόγο δεν φοράει μάσκα. Δεν φοράτε, φοράτε μάσκα Ναι δεν φοράω Γιατί την Κυριακή επίσημα δήλωσαν πως τελείωσε η πανδημία στε, ε, ωραία, Εμείς έχουμε ακούσει τα κόμφερνς των γιατρών Και ξεκάσταρα είπανε Επιδημία δεν υπάρχει ούτε η πανδημία Ορίστε το άκουσε η κύρια τώρα που το άκουσε Ότι την Κυριακή λέει ίδια δηλώσαν ότι τελείωσε η πανδημία Άρα δεν υπάρχει λόγος να φοράμε μάσκα Νομίζω ότι την προχθέση είναι η Κυριακή. Οπότε το ευχάριστο αυτό γεγονότο, τα μέσα ενημέρωση τα διαπλεκόμενα το έχουν αποκρύψει γιατί θέλουν το μικροτζίπ του Bill Gates και του Rockefeller να μπει μέσα και να μας ελέγχουν με το τρίτο μάτι και το DNA των Ελλήνων. Γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί. Η κυρία αυτή όμως βρήκε την ανακοίνωση, είδε το conference και ξέρει περισσότερα πράγματα. Ενώ λοιπόν τα για αυτά, ενώ ξεκίνησε ο Καυγάς πολύ χαλαρά, κατέληξε ο <σίλιο> <σίλιο> Όπω βλέπετε ο ηλικιωμένος κύριος προσπαθεί να κατεβάσει με τη βία τη γυναίκα που κάθεται ακριβώς από πίσω του και δεν φοράει τη μάσκα της Γυρισμένος προς τα πίσω αρπάζει το καρότσι με τα ψώνια που παστάει στα χέρια της τραβώντας το προς την έξοδο του λεωφορείου <σίλιο> <σίλιο> Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ Ότι σε κάποια λεωφορεία παίζεται ξύλο Ανάμεσα σε αυτούς που φοράνε μάσκα Και αυτούς που δεν φοράνε τι ωραία αυτό διατυπώνει η Ντόρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι. Ακούσαμε τι κραυγές, την πέταξε έξω ο ηλικιωμένο μαζί με το καροτσάκι με τα ψώνια. Έχει μια αξία όλο αυτό. Αφού δεν επενεύει η αστυνομία, οι αρχέ πήρε τον νόμο στα χέρια του συγκεκριμένου ηλικιωμένου. Η κραυγή ήταν από την κυρία, μάλλον. Δεν ξέρω τι απέγινε. Εμφύλιο. Έλληνα να πετάει με το καροτσάκι του Έλληνα έξω από το λοφορείο. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα, κύριε συνταγματάρχα, που έλεγε και ο Βέγκο Η λοχαγία, θυμάμαι. Η Ιντορα Μπακογιάννη λοιπόν βλέποντας αυτές τις σκηνές συγχύστηκε, στεναχωρέθηκε, το θεωρεί ανεπίτρεπτο και θέλησε να τοποθετηθεί για το θέμα. Αυτό, αφή, ακούστε, αν πατούσαμε ένα κουμπί και μπορούσαμε να διπλασιάσουμε τα λεωφορεία, μην αφιβάλετε θα το κάναμε. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει βγει, νικιάζει, παίρνει λεωφορεία με λίζι, έκανε παραγγελίες για νέα λεωφορεία, η Ελλάδα βγαίνει όμως από 10 χρόνια μνημονίου. Δεν υπάρχει περίπτωση το πρωί που μετακινείται ή με ο μεγάλος αριθμός του πληθυσμού να μην υπάρχει συνοστισμός είτε στα λεωφορεία είτε στο μετρό Θεωρώ ότι είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία τι έγινε, όλα μαζί ήρθαν. Ματιασμένοι πρέπει να είναι, δεν νομίζω να είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει τα απαραίτητα τεστ. Πολύ βίχα έπαιξε. Πάνω στα κομβικά, όταν έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση το πρωί να μην υπάρχει νοστισμό. Ωραία τα μέτρα, πολύ αυστηρή. Η ελληνική πολιτεία, η υπουργοί, η πρωθυπουργή με διαγγέλματα παλιά. Τώρα δεν τολμάει να κάνει διαγγέλματα. Τι να πει, Ότι πάνε οι υπουργοί του και φυλάνε παπάδε και χέρια και εικόνε, κάθε μέρα και ένα, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, τι γίνεται. Με αυτά που δεν βλέπουμε. Ενώ λοιπόν είναι όλα αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα. Κυνηγάνε την νεολέα πάλι από τι πλατείε. Την πλατεία βαρνάβα ήταν χθε βράδυ, η επιχείρηση πλατεία έτσι τα ονομάζεται. Το πρωί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο χαμό μέσα στα μέσα μεταφορά, έξω από τα μέσα μεταφορά, στου σταθμού, στις στάσεις των λεωφορείων. Εκεί η πολιτεία δεν υπάρχει. Στα εύκολα το να διώξει τη μαρίδα από την πλατεία για να πάει παραπέρα, υπάρχει αστυνομία, υπάρχει και κάμερα απέναντι που καταγράφει γιατί αυτέ οι επιχειρήσει αστυνομία και το πρωί που γίνονται κάποιες και κυρίως το βράδυ βλέπω τώρα στο Μέγκα έχουν κάμερα στο Δελτίο έχουν κάμερα απέναντί τους για να δείχνουν ότι οι αρχές η ελληνική πολιτεία διαφυλάσσει την υγεία των πολιτών το πρωί δεν έχει πάει μέσα στο μέτρο όμως κάμερα δεν υπάρχει δεν κατεβαίνει ούτε καν την Σκάλα. Αυτά συμβαίνουν εδώ, στην Ελλάδα. Θα είχαμε λύσει το θέμα, αν είχε επεκταθεί η χώρα, είχαμε πάει στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε πάρει την Τουρκία και είχε επεκταθεί ο λαός, είχαμε απλωσιά δηλαδή, και έτσι δεν θα είμαστε ο πάνω στον άλλον. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο μαξιμαλιστικό το σχέδιο, υπάρχει στα μυαλά πάρα πολλών συμπολιτών μα, αλλά ένα άλλο σχέδιο, θα το ακούσετε τώρα, υπόθηκε χτες το βράδυ στο η Ελλάδα έχει υπεροπλία στο πολεμικό ναυτικό, το ξέρουμε όλοι αυτό. Τέσσερα υποβρύχια έχουμε αόρατα. Mm -hmm. Θα είχαμε βυθίσει τον, τον Στούλο των και θα ξαναβγαίνουν ποτέ τα δεδανέλια. Mm -hmm. Θα τον, τον Στούλο των και θα ξαναβγαίναν ποτέ τα δεδανέλια. Mm -hmm. Εάν λοιπόν βυθίζαμε 5-6 τουρκικά ή και παραπάνω μπορούσαμε με τα υποβρύχιά μα, οι Τούρκοι δεν θα ποτέ στο Αιγαίο. <Ρελαιοί> Τα είπε, το βράδυ είναι ένα πάρα πολύ ρεαλιστικό, ρεαλιστικό και πολύ σωστό σχέδιο. Δηλαδή προτείνει, πρότεινε, ο Βελόπουλο. Ε, τώρα τελευταία που είχαμε και με το Ρουτρέτ ε, και τον Τουρκικό στόλο έξω, να βυθίζαμε όλο το στόλο, τον Τουρκικό, και έτσι δεν θα είχαν στόλο, δεν θα βγαίνανε ε, στο Αιγαίο και θα είχαμε νικήσει Τόσο απλά, τόσο ωραία. Η εκπομπή πρέπει να αλλάξει τίτλο, νομίζω. Από Ελληνοφρένε πρέπει να λέγεται Βρε τον ψεκασμένο. Είτε είναι αυτό που ακούει το Θεό να του λέει Με βάλει τη μάσκα, είτε είναι ο παπά που λέει το εμβόλιο έχει μικρό τσίπ και συνδέεται με το δορυφόρο, είτε είναι οι άλλοι που τσακώνονται μέσα στο λοφορείο, είτε είναι ο πρόεδρο κόμματο που το ψηφίζουν και κάποιε χιλιάδε που λέει Αυτά τα πάρα πολύ ωραία και πολύ ρεαλιστικά. ή είναι δύο υπουργοί οι οποίοι ένα τον άλλον. Ο ένας είναι ο Άδωνης, ο άλλος είναι ο Σταϊκούρας. Μιλάνε και οι δύο για το lockdown που μάλλον θα έρθει ή δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Ο ένας πριν μερικές μέρες, ο Άδωνης, ο κύριος Σταϊκούρας χτες το πρωί. Θα είμαι απολύτω ειλικρινής. Η οικονομία μας πολύ δύσκολα θα άντεχε ένα δεύτερο γενικεμένο lockdown. Αντέχει η ελληνική οικονομία ένα δεύτερο lockdown, εάν τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση δεν αποδώσουν. Η οικονομία μα πολύ δύσκολα θα άντεχε ένα δευτερο lockdown Ελκί οικονομία δέχει μας πολύ δύσκολα θα άντεχε ένα δεύτερο γενικεμένου lockdown Ελκί οικονομία δέχει να νεμιχώ με Ό έρχονται μέρε πείνας Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ Τον συγχαίρω τον κύριο υπουργό Διότι φίλησε το χέρι του ιερέα Διότι η χάρις του Θεού είναι πάνω από όλα αυτά που γίνονται γύρω μας Είναι ο του οποίου το χέρι φίλησε χτες ο Χαρδαλιάς δεν φίλησε το χέρι ακριβώς ε, έσκυψε λέει για να δηλώσει mm. δεν ξέρω εγώ τι δηλώνεται όταν κάποιος σκύβει μπροστά σε έναν ιερέα σεβασμό έτσι είπε στην ανακοίνωση που έβγαλε. Οι ανακοινώσει μεταξύ όλων αυτών είναι χειρότερε από την πράξη την αρχική. Ε, και ο ιερέα εδώ λέει: Μου φίλησε το χέρι, ενώ ο Χαρδαλιά λέει: Δεν μου φίλησε το χέρι, φίλησε το ράσο. Αλλά ο ιερέας βγήκε χτε σε πολλά κανάλια. Έπρεπε να τοποθετηθεί και ο ίδιο. Είναι ιερέα από την καρδίτσα. Και χτε ο κύριο Χαρδαλιά, μόλι τον είδε, αμέσω ε, έσκυψε και πήγε προ αυτόν, διότι έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι αντανακλαστικό. Αν είσαι έτσι βέρο δεξιό, με το που βλέπει η ιερέα κατευθείαν. Πας και σκύβεις μπροστά του, είναι αντανακλαστικό, δεν, δεν εξηγείται με λογική όλα αυτά ούτε με την πίστη πολύ περισσότερο. Είναι μια αντανακλαστική κίνηση. Ας ακούσουμε λοιπόν ο ιερέας πώς μιλάει για, την, για το σκηνικό που ζήσαμε όλοι χθες. Βέβαια όλες οι προσπάθειες αυτές που γίνονται με τον κορονοϊό θα πάρουν το καλό τέλος με τη βοήθεια του Θεού και στον μυσυχέρο πάλι. Τι να πω. Πατέρα Κωνσταντίνε μήπως θα ήταν καλύτερα την ώρα που ε, ε, έκανε αυτή την κίνηση να φορούσε τη μάσκα ο κ. Καρδάλια. Με, με τη μάσκα να, φορ, να φιλήσει το χέρι. Ε, αυτό το παραδεχόμουν εγώ σαν ιερέα. Τι αν φιλήσεις με το... Δεν το εγκρίνει. Δεν εγκρίνεται με τη μάσκα Χειροφύλημα ιερέως. Είναι εκτός κανόνων, εκτός πλαισίου οπότε απορριπταίω και τον συγχέρη που του φίλησε το χέρι. Όλα αυτά είναι στην κατηγορία σοβαρότητα της κυβερνήσεως για ένα πολύ κρίσιμο θέμα ε, από το οποίο πεθαίνουν άνθρωποι και αφορά την υγεία όλων μας. Ένα μικρό παράδειγμα. Την Παρασκευή ανακοινώνει στη συνέντευξη ο Χαρδαλιάς, ότι ε, τα θέατρα επιτρέπονται οι θεατρικές παραστάσεις επιτρέπονται να γίνονται στη χώρα ε, το ακούσαμε okay. χτες την Τρίτη απαγορεύονται οι θεατρικές παραστάσεις τι άλλαξε από την Παρασκευή ως την Τρίτη κανείς ποτέ δεν κατάλαβε και τώρα είναι για έναν δευτερεύοντα κλάδο βέβαια δουλεύουν και απεριεργαζόμενοι αλλά δεν είναι το σύνολο της χώρας δύο ώρες μετά Βγαίνει ανακοίνωση χτε, βγαίνει ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού την κυρία Λίνα Μενδόνη που λέει επιτρέπονται οι θεατρικέ παραστάσει εκτό Αττικής. Ενώ η αρχική ανακοίνωση έλεγε ότι απαγορεύονται σε όλη τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί και ο τσολιά μα εδώ που έχει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη παράσταση, μου στέλνει μήνυμα μου λέει δεν θα γίνει παράσταση. Σε δύο ώρε μετά θα γίνει παράσταση. Λεπτομέρεια. Άλλο παράδειγμα σοβαρότητα αυτή τη κυβέρνηση. Τα εννέα άτομα στι πλατείε. Κολλάνε και τα κυνηγάνε τα 25 άτομα μέσα στην τάξη τη σχολική δεν κολάνε δεν τα κυνηγάνε πρέπει να πάνε εκεί τα παιδιά μέτρα κάθε τρεις μέρες ανακοινώνουν μέτρα κάθε τρεις-τέσσερις μέρες δεν έχει καταλάβει κανείς ποια ισχύουν τελικά Ποιου αφορούν έχει μπερδευτεί και ο κόσμος έχουν μπερδευτεί και οι ίδιοι ε, Όλη αυτή και η συνεχή ανακοίνωση, συνεχόμενη ανακοίνωση μέτρων καταλαβαίνει ο καθένας ότι πανικό δείχνει μη έλεγχο της κατάστασης σε όλα αυτά αν βάλουμε και τις εικόνες, ότι φυλάνε εικόνες, ε, εικόνες χριστιανικές ότι φυλάνε χέρια, ότι κυκλοφορούν χωρίς μάσκα όταν πάνε σε συναυλίες, σε παραστάσεις ή σε εγγένεια. όλο αυτό δημιουργεί μια χαοτική εικόνα μιας κυβέρνησης Άριστον δεν του λε, απλά του είχε κάτσει η πρώτη πανδημία. Εδώ στη δεύτερη έχει ξεβρακωθεί όλο αυτό το σύστημα και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Μέσα σε αυτά, να βάλουμε και του επιστήμονε που βγαίνει από την Επιτροπή, που βγαίνει ο καθένα κάθε πρωί ή τρει-τέσσερι φορέ τη μέρα και λέει τι δικέ του εκτιμήσει για το τι ακριβώ θα γίνει. Καταλαβαίνει ο καθένα τι ακριβώ συμβαίνει. Ευτυχώ υπάρχει η ελληνική αστυνομία, η οποία έβγαλε ένα μήνυμα σε πολλέ γλώσσε και στα ελληνικά και στα αγγλικά και στα αραβικά, γιατί έχουμε πολλού Άραβε. Εδώ, σε αυτό το τόπο, να του ενημερώσει για το τι ακριβώ ε, γίνεται. Δεν υπάρχει λόγο να τα ακούσουμε στα αραβικά. Έχουμε φτιάξει και ένα ε, με την ελληνική μεταγλώτηση για να καταλάβουμε ακριβώ τι λέει το μήνυμα που παίζει από τα αυτοκίνητα τη ελληνική αστυνομία. Πολίτε τη Αθήνα. Μέχρι τι 4 Οκτωβρίου επιβάλλονται νέα μέτρα κατά του κορονοϊού. Υποχρεωτική αλλαγή πίστη και το χειροφύλλημα παπάδων. Σε περίπτωση που καταδώσετε 10 παραβάσει των μέτρων, άμεση χορήγηση ασύλου. Μην κάθεστε στον γαζόν τη ομόνοια γιατί θα σα φάνε οι κάβγοι. Προμηθευτείτε τι υποχρεωτικέ μάσκε του γνωστού κουμόδα τη Μαρέβα Γκραβόφσκη. Τέλο, μεγάλη κλήρωση με δώρο το μόνο ελεύθερο κρεβάτι με ευστό νοσοκομείο σωτηρία. Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία Γίνεται σωστή άριστη. Αλλά σαχάλα, μάλι μουσταμά το τελευταίο λίγο ε, αν ακούσετε για κάποια κάμπια στην Ομόνια είναι μεταξύ των ειδήσεων που παίζουν σήμερα γιατί έδωσε συνέντευξη ο Κώστας Μπακογιάννης είπε ότι ο μεγάλος περίπατο ήταν μια μπαρούφα τεράστια τα μαζεύουν όλα, τα ξυλώνουν και τους φύνει και τους τόσο ωραίους αυτά τα καλέσθητα γλαστράκια τις καλέσθητες και πανάκριβες ζαρντινιέρες που ψινόντουσαν Ιούλη, Μήνα, Ιούνη που τις τοποθετήσανε και όλα αυτά τα χρώματα, τα πολύ όμορφα, τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε, ξυλώνονται όλα, ειδικά στην Πανεπιστημίου. Ήταν πιλωτικό. Το κάνανε, δεν απέδωσε και το ξεκάνουνε. Όλοι εμείς που λέγαμε ότι είναι μια βλακή όλο αυτό και δεν γίνεται και δημιουργεί προβλήματα, δεν ήμασταν ειδικοί. Οι ειδικοί λοιπόν έπρεπε να το ζήσουν τρει μήνε, να το δούνε, να σπαταληθούν και τα... Απαραίτητα λεφτά. Αυτά τα είπε χτε για το μεγάλο περίπατο. Είπε και για το συντριβάνι τη ομόνιο, το οποίο το εγκαινιάσανε χωρί μάσκα και με συνοστισμό, αν θυμόσασταν, μέσα στην καραντίνα. Αλλά μετά ζήτησε συγγνώμη. Και το συντριβάνι αυτό είχε γύρω-γύρω γκαζόν, το οποίο δεν υπάρχει πια τον καζόν Και τι φταίει για τον γκαζόν, φταίει μια κάμπια, η οποία πήγε, λέει, επετέθη στον γκαζόν, το έφαγε και τώρα έχουμε θέματα. Θα έρθουμε στον γκαζόν στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή μετά τι διαφημίσει. Γιατί τώρα πρέπει να θυμηθούμε τι μας έλεγε ο Μωυσής σε ένα από τα διαγγέλματα που είχε κάνει όταν όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά με την καραντίνα αφού ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια είχε χρησιμοποιήσει μία φράση τότε ε, νομίζω ισχύει και σήμερα η ίδια φράση ότι είμαστε όλοι χαλιβδομένοι. Συμπατριώτε μου, ένας είναι τώρα ο δικός μας αγώνας να κρατήσουμε την Ελλάδα δυνατή και τους Έλληνες υγιείς και τους Έλληνες υγιείς. Τρεις ε, λούτσι περιέχουν 60% φωσφόρο, 34% αμύαντο και 70% βιταμίνη ZP-11. Η πανδημία θα μας κουστίσει. Θα μας αφήσει όμως νικητές και πιο όρημού. Χαλιβδομένους όσο ποτέ. Ποτέ. Κυρία μου, εσείς, εγώ, πόσους φάγατε σήμερα; Δύο. Μόνο. Εμπόριος έπρεπε να φάω. Τουλάχιστον έξι. Μπορώ, μπορώ, δέλα, τώρα, τώρα. Χαλιφρωμένος <Το> <Τσο> <Ταλυπδομένουσος> όσο ποτέ. Που το αργασμένο δέρμα του το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει η αλύπητα το κύμα. Χαλιφρωμένος όσο <Το> ποτέ. Που το κορμί του είχε τη δροσερή εβοδιά τη θάλασσα. Που τα τραχιά χέρια του μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Μπορώ, <Το> μπορώ, δε λάμτσαγε, τίγαι, <Το> τίγαι, χάστη. Λέγε, βλάκα. <Το> <Το> <Το> Είναι παραπίθιο ο κορονοϊό πρώτα απ' όλα. Εντάξει. <Το> <Το> Λέγε, βλαμένε. Πιστεύω εγώ στη θρησκεία μου να βγουν και δύο οθόνε που γυμπήρα με τη φόρεια σα. <χτώ και φωσίσεις> χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης στο κράτος που στα δύσκολα δείχνει ότι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων <χτώ, φω> Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης στο Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Καταπληκτικό. Εδώ η όπως κάθε μέρα, από τα παραπολιτικά 90,1, το τηλέφωνο επικοινωνίας, κατάθεσης ψυχής, η επακούμβησης, όχι σαν αυτή που έκανε ο χαρδαλιάς με τον Παπά ή ο με τον Παπά που σκόνταψε και έπεσε πάνω στο δισκοπότηρο, αλλά με έναν άλλον ιερέα τη τέχνη που είναι ο Αποστόλη Μπαρμπαγιάνη. 80, 80 Πείτε κι εσείς αν σα έχει πει κάτι ο Θεό, όπω είπε στον άλλο το συμπολίτη μα που του είπε ο Θεός να μην μάσκα, αποκλειστικά σε εκείνον. Είχε χρόνο ο Θεό και 6-7 δισεκατομμύρια του πλανήτη, κάτσε να αυτόν τον έρμο, να, του πω να μην μάσκα. 2, 11, λοιπόν, 10, 80, 8, 80. Πάρτε τηλέφωνο. Ο Χρήστο Μυρίδη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το mail είναι radiopapakiparapolitica.gr Το βλέπω εγώ εδώ τι στείλετε. Την εκπομπή την ακούμε ζωντανά, την ακούτε εσεί και εμεί την ακούμε αλλά από εδώ. Στο ellenofrenianet.gr και αμέσως μετά σε κονσέρβα. Μα ακούτε ζωντανά και στο youtube ellenofrenio official, από κάτω έχει και chat. Μπορείτε να πείτε τα δικά σα, μα ακούτε και στο facebook Απευθεία. Πρώτο μέρος του λαού και πρώτες διε από ευθύνη, Λεύτε, από δεν έχω πόλη, κύριε Γαμότα. Αυτό φοβάμαι. Νομίζω δεν είμαι ικανό πολίτη. Δεν είμαι καλό. Δεν, είσαι, δεν είσαι. Ε αξίζω, δεν αξίζω. Νομίζω Με για παρακάτω, ξέρω εγώ. Τέλα, είστε έτοιμο για υπουργό. Με σου πω και για πρωθυπουργό. Ένα ε, ε, κατέβο για εκλογέ. Ε, ναι, αφού δεν έχει ατομική ευθύνη, είσαι πανέτοιμο. Ε, ερώτηση: Το τραγούδι των κοινών σπιτιτών του κόσμου ΛΑΗ έχει κατέβει από το YouTube εδώ και κανένα Γιατί αποκλείστηκε για λόγου αισθητική και οτιδήποτε. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν ξανανέβηκε και μετά νόμιζα ξανανεύει. Και με άλλο τίτλο, και χωρί καν να υπάρχει το βιντεοκλείπ, α καλά. Ναι, ναι, ναι, γιατί το βιντεοκλείπ είχε σκληρέ εικόνε, οι οποίε ξέρω εγώ είναι πραγματικέ, βέβαια. Αλλά τέλο πάντων, τι θε να πει, ε... Δηλαδή ότι δεν είναι δημοκρατικό το YouTube, ε, εντάξει, δεν το περίμενα. ούτε α, εγώ. Α... Ότι είναι ελεγχόμενο, Άντε θα μα πει σε λίγο, θα μα πεις ότι είναι ελεγχόμενο. Άντε ε, για βρέ. σε παρακαλώ. Άντεβρε, Άντε Βέβαια, κάτι να και κάτι σκοτώ, και, και μακεδό και, και τέτοια υπάρχουν ακόμα, Ρεπέν. Ναι, αυτά περνάνε, δεν υπάρχει α, θέμα. Καλημέρα, Αποσόλτη. Καλημέρα. Αυτή η διένεξη ελλαδος Ελλάδος-Τουρκίας που ίδια αυγά με μπέικο, η κότα συμμετέχει, το κουρούσιμη βάζεται και το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη θέλω να βλούν. Αν τα λέω. Σας παρακαλώ, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο Βεβαίως, κάντε ένα σχόλιο Πείτε σε αυτόν τον κύριο που κάνει τώρα εκπομπή ε, Κύριο τώρα, κύριο Α. κατεφημισμών Τέλος πάντων, ναι Α, μπράβο, ναι, τέλος πάντων ε. Αυτό το σαχλό τέλος πάντων που λέει όλο αρλούμπες Ας μας πει τις Κατά θέλει να κάνει. Εγώ δεν να κάνουμε. Να μέσα θέλετε να κάνουμε. Να, μπούμε δεν θέλετε, να, κάνουμε. να έξω δεν θέλετε να κάνουμε. Ο κόσμος θέλετε να μην κυκλοφορεί, αλλά δεν θα έχουμε χρήματα. Αλλά να κυκλοφορεί, αλλά θα έχουμε... τι Δεν έχουν προτάσει κυρία προτείνει. μου, δεν έχουν προτάσει. Λένε, παίρνουν ένα μικρόφωνο, λένε ότι θέλουν και πρόταση μηδεν Μόνο κριτική ξέρουν Καθώς να κάνουν. Τον, τον, τον Ηλίθιο. γιατί δεν του γλώσσα και το σπίτι του τον Δεν Ηλίθιο καταλαβαίνω είναι... γιατί υπάρχει καταρχάς, Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Όχι, κύριε, η ελευθεροστομία θα πρέπει να, να απευθύνεται, να, όταν σε ακούει ο ακροατή, θα πρέπει να μαθαίνει κάτι, θα πρέπει να γίνεται καλύτερο, όχι να γίνεται χειρότερο. Το καταλάβατε, δεν ξέρουν να μιλήσουν, λένε Γιατί έχει χειρότερο πρέπει πρέπει και από αυτό, τέλο πάντων έχει κι άλλο χειρότερο. Okay. Κατάλαβα, ε, αλλά δεν, δεν καταλαβαίνω εγώ. Θέλω να το βουλώσει, γιατί λέει βλακίε. Να μην μα πει, πει τι προτείνει, ώστε να δουλέψει. Αν είναι Έλληνα, αυτό θα πρέπει να κάνει. Μα τι Έλληνα, κυρία μου, καταλάβατε να είναι Έλληνα όλων τους Έλληνε βρίζει. Ναι, <Ε ε, ε, αυτό λέω. Ε, και εμείς πινήστε, εδώ στο σταθμό πινήστε, πινήστε. είμαστε έξαλλοι. Απορούμε ποιος του δίνει συχνότα να μιλάει και μικρόφωνο. Δεν το καταλαβαίνω. Εμείς μαζεύουμε υπογραφές. Θα υπογράφατε κάτι τέτοιο. <Ε, ότι τι. Ότι είναι ηλίθιος και να σηκώθει να φύγει. Ναι. Σαφώ. Δεν πρέπει να ψηθεί Θα του <Ε, <σπό> υπογράφατε επώνυμα ή με κουκούλα. Επώνυμα. Αυτό που λέει, θα πρέπει να μας εγώ, αν θα βγαίνα να πω κάτι θα έλεγα, προτείνω να κάνετε αυτό. Ναι, να το ξέρω. Δει, αυτό δει, αν θα δει, βγαίνατε δει. να πείτε κάτι, αν θα σας αφήνανε να βγείτε. Ναι. Αλλά επειδή αυτό. δεν σας αφήνουν να βγείτε από αυτά τα δωμάτια τα άσπρα με τα μαξιλάρια και τη ζώνη ε. που δεν είναι πίσω, καταλαβαίνω. Αυτός ο άνθρωπο βάλει η Όπω κάνει όλο ο κόσμο. Εγώ δεν είμαι Εθνομοκρατή. Είναι, ε, είμαι, να, το θα σα πω εγώ. Γνωστή, επειδή εγώ, τον έχω ούτε ακούσει. Ούτε ούτε αριστερά, ούτε μέτρη, ούτε κύπρυνα, είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταρχά, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι, είναι, είναι, ε, είναι εθνομιδενιστέ, εγώ θα σα πω. Α, μπράβο. Ωραία. Σπίτια το του να κάνουν. Γιατί βγαίνουν και λένε μια κύρια. Για να κάνουν. Ε, Μα κύριε μου, Από θα σα πω ότι έχουν μπερδέψει αυτοί και νομίζουν ότι έχουμε καμιά δημοκρατή και ο καθένας μπορεί να διακινεί ελεύθερα τι απόψει του Αυτό νομίζουμε Ακού, Ακούστε κύριε, η δημοκρατία θα πρέπει να αξίζει στους πολίτες Δηλαδή σε εμάς τελικά δεν μας αξίζει η δημοκρατία Από Άλλη, το στόμα μου το πήρατε να, να τώρα πήρα. σκεφτόμουν εσά και πήγαινε εκεί το μυαλό μου Λοιπόν, χάρηκα θα το μεταφέρω Άντε παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ Μουσική <Ρι> <Ρι> <Ρι> Μου, μου Συνήθω όλοι αυτοί λέγανε παλιά ότι μου το είπε ένα ξάδερφο, μου το είπε ένα θείο, μου το είπε ένα μπατζανάκι. Τώρα εδώ έχει ανέβει level όπω ακούτε, μου το είπε ο Θεό. Οπότε δεν επιδέχεται καμία αμφισβητήσεω, όπω λέμε αμφισβήτηση και συνεχίζουμε μετά. Αλλά ποια είναι τα άλλα ειδήσει από την ελληνική αστυνομία. Τίτλη των σε ένα λεπτό Το μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος μα. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID Ανακοίνωσε πριν 5 λεπτά η κυβέρνησή μας Σύμφωνα με αυτά Όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας Θα φοράνε υποχρεωτικά μάσκα στο πρόσωπο Στα χέρια και στα πόδια Το μέτρο κρίθηκε σκόπιμο Προκειμένου να μειωθεί η διάδοση του ιού Μεγάλη επένδυση έρχεται στη χώρα μας. Σύμφωνα με δηλώσει του Άδωνη Γεωργιάδη, Αμερικανός κολοσσός έρχεται στην Ελλάδα και ανοίγει 7 περίπτερα. 7 περίπτερα στο κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη αυτή επένδυση αναμένεται να δώσει δουλειά σε 14 ολόκληρους ανθρώπους. Με, με ενημερώνουν από το Κοντρόλ, ναι, ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε και νέα έκτακτα μέτρα για την ατική. Σύμφωνα με αυτά, όλοι οι χθεί, οι εγώκεροι και τοξότες θα κυκλοφορούν μέχρι τις 11 το βράδυ για τις επόμενες 15 ημέρες, ενώ απαγορεύεται το άπλωμα μπουγάδα στις ταράτσες στι περιοχές που αρχίζουν να ποι. Πετράλωνα, παγκράτη, πατήσια, πέρα κάμπους και πάνε γαμίσου. Και έχει γίνει για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευκλήδη Τσακαλώτο πιάστηκε στα χέρια με τον πάνω σκουρλέτη για τον Big Brother. Μαδομούρνη, σωστό! Στον καυγά παρενεύει η Όλγα Γεροβασίλη φωνάζοντας «Δε χαλάνε οι φιλίε για τα κόμματα ρε μαλάκες. Ε μαλάκες! Με ενημερώνουν όμω από το Κοντρόλ ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε και νέα έκτακτα μέτρα για την Αττική. Σύμφωνα με αυτά, ξεκινάει πρόγραμμα αγιασμού των ηλικιωμένων άνω των 87 ετών. Ο αγιασμό θα γίνεται μέσα στα σπίτια του από αστυνομικού οι οποίοι έχουν εφοδιαστεί με κεριά, ματσάκι βασιλικό και πετραχύλι. Υπολογίζουμε πολύ σε αυτό το μέτρο, δήλωσε ο κύριο Πέτσα. Αλλά με ενημερώνουν από το Κοντρόλ ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε και νέα νέα έκτακτα μέτρα για την Αττική. Σύμφωνα με αυτά, και με απόφαση του Υπουργού Υγεία ο ιό κρίνεται ανεπιθύμητο στο νομό και εξορίζεται. Ενώ ισχύουν τα εξή μέχρι νεοτέρα: Άνοιγμα καταστημάτων εστίαση στι 6 το απόγευμα και κλείσιμο στι 6 και 4. Κλείσιμο γυμναστηρίων διαπαντό με ταυτόχρονο άνοιγμα των παραθύρων του για να μην μου χλιάσουν. Και άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών των σειρμών του μετρό μέσα σε 4 δευτερόλεπτα ώστε να μειωθεί ο αριθμό των εισερχομένων επιβατών. Καιρός. Τι καιρός. Ο καιρός μας μάρανε μετά από όλα αυτά. Άσε μας Ελπίζουμε στο επόμενο πεντάλεπτο να μην ανακοινωθούν μέτρα για την Ατική. Δεν χρειάζεται να δείχνει τόσο σοβαρή και τόσο υπεύθυνη αυτή η κυβέρνηση ανά πέντε λεπτά. Α μείνουμε και 5-10 λεπτά ήρεμοι. Α το ξεχάσουμε ότι είναι τόσο σοβαρή. Ας πάμε στον Δήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος ε, έδωσε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και εκεί μίλησε για το ζαμπόν της Ομόνιας. Το καζόν στην Ομόνια. Κάποια στιγμή ήρθε μια κάμπια, ένα έντομο και άρχισε να το σκοτώνει, να το καταστρέφει. Το αποτέλεσμα είναι ότι κυτρίνησε τον καζόν. Χαμόσα social media, καταστρέφει και τον καζόν κλ. Τι μπορεί να κάνει. Μια λύση να πει να πεις, εγώ θα βάλω ένα δυνατό συσταγωγικά δηλητήριο το οποίο είναι τοξικό που θα σκοτώσει την κάποια και θα σα δώσει το ζαμπόν. <ΣΣΣΣ> το κασόν. Το, το, το <ΣΣΣ> Συγγνώμη. Αλλά θα είναι ε, επικίνδυνο για του πολίτε. Ή αλήθεια να πάρει με βιολογικά μέσα. Εδώ το θέλει τον ειδικό, θέλει τον ο οποίο θα σα συμβουλέσει και εσύ θα πρέπει να ακούσει τον γεωπόνο. Δεν μπορεί να κάνει το κεφάλι σου. Αυτό προσπαθούμε να φέρουμε μια νέα στο Δημοθηνέο. <ΣΣΣΣ> Συγγνώμη. Πέρα από το ζαμπόν που είναι αστιάκι, έκανε Σαρδάμ. Ε, λέει ότι θα ακούσει το γεωπόνο και αυτό είναι νέα νοοτροπία στο Δήμο τη Αθήνα. Και στο τελευταίο χωριό και στο τελευταίο καλικρατικό Δήμο τη χώρα υπάρχει τεχνική υπηρεσία, υπάρχει υπηρεσία ακήπων πρασίνου με γεωπόνου, με ανθρώπου που γνωρίζουν και αυτοί αποφασίζουν αν η κάμπια στο ζαμπόν τη ομόνοια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυτό, με το δεύτερο, με το τρίτο φάρμακο. Το πιάνει όλο αυτό και το γυρίζει και μας το παίζει και μάγκας ότι όλο αυτό είναι νέα νοοτροπία ότι θα ακούσεις τον ειδικό, τον αρμόδιο ειδικά σε αυτά τα θέματα των φυτών ελάχιστοι γνωρίζουν οι δεν θα δηλαδή μέχρι τώρα δεν άκουγαν το γεωπόνο στο Δήμο της Αθήνας και είναι καινοτομία και πολύ έτσι ιδέα που πρέπει να πουληθεί και αυτή στα επικοινωνιακά και μόνο τερτύπια του Δημάρχου της Αθήνας αυτά λοιπόν με το ζαμπόν και το Γκαζόν αλλά το πειράξαμε λίγο γιατί μας γαργάλισαν. Το γκαζόν στην Ομόνια. Κάποια στιγμή ήρθε μια κάμπια. Τι κάνεις μπορεί κάμπια για πάνω. Τζιτζί και μαζεύει. Κάψιμ ήρθε μία κάμπια. Γιατί πήγες τα πεφκαρούλα, κάμπια ήσουνα. Κάψιμ ήρθε μία κάμπια, ένα έντομο. Ε, Σκουλίκια με μεγάλα κεφάλια, μαύρα ε. κεφάλια, περπατάνε χάμουν. Και άρχισε να το σκοτώνει. Έχουμε να κάνουμε με έναν κατασυρωή βαλοφόνο και η αστυνομία δεν έχει παραμικρή ιδέα στο πώς να τον εντοπίσει. Το αποτέλεσμα είναι ότι κυτρίνησε τον κάζο. Χαμό στα social media Εγώ έχω στο facebook 480.000 followers Τι μπορείς να κάνεις Πρόβλημα Παίρνς μου πως το λύνεις Πως το λύνεις Είμαι μια λύση να, να πεις, εγώ θα βάλω ένα δυνατό δηλητήριο μου το Του λαϊ Το δηλητήριο Που κράτησες το οποίο είναι τοξικό, που θα σκοτώσει την κάπια και θα στώσει το ζαμβόν. Ζαμβόν, δίχως λιπαρά. Θα σκοτώ στην κάποια και θα σώσει το ζαμπόν. Και βάλει το ζαμπόν. Βάλει 150 γραμμάρια, 200. Το καζόν. Συγγνώμη. Αλλά θα είναι ε, επικίνδυνο. Πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι η αριστερά. Τέλεια, λύση, να πα με βιολογικά μέσα. Εδώ θέλει τον ειδικό, θέλει τον Ο, ο οποίο θα σε συμβουλέσει. Ένα σοβαρό πονοκέφαλο στον κήπο είναι τα σαλιγκάρια. Πώ μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε με λίγο λάτι. Και εσύ θα πρέπει να ακούσει το γεωπόνο. Δεν μπορεί να κάνει του κεφαλίου σου. Είναι και θέμα ιδιοφύεια. Εγώ δεν το αντέχω. Αυτό είναι που προσπαθούμε να φέρουμε μια νέα νοοτροπία στο δημό. Μπράβο, παιδί μου! Μπράβο! Νιώθω ότι κάθε γενιά Μητσοτάκιδων σε σχέση με την προηγούμενη είναι πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη. Και μπράβο στον ελληνικό λαό που έχει ανάγκη του Μητσοτάκιδε και κάθε Μητσοτάκιδε και δίνει με το που πέφτουν μπροστά του αμέσω την ψήφο, την έγκριση και παραχωρεί κομμάτια τη ζωή του να τα διαχειριστούν οι Μπράβο, συγχαρητήρια. Όλα αυτά για το ζαμπόν τη πλατεία Ομονία. Λαό τώρα, μέρο δεύτερο. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από τη Βαρκελόνη. Για ποια οικονομική τιμή στο ρεύμα. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να πληρώνω ακριβά. Κρίμα. Έχω λεφτά, τι να κάνω. Κάπω πρέπει να τα χαλάσω. Ε, ναι, ναι, ναι. Λυπάμαι, ε. συγγνώμη. Καταλαβαίνω ε. και εσά τη δουλειά σα, αλλά και εγώ πρέπει να παρουσιάσω έξοδα. Ε, μπορείτε να μου δώσετε όμω, δεν. Ωπα καλησπέρα, να σου δώσω, αγάπη μου. <laughs> ε, εντάξει. Σα ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια. Άκου να σου πω, εγώ είμαι ιερέα ναι. άγνωστο άκουσα, άκουσα τον μικροπολίτη τη Κοσάνη, που είπε άμα θέλει ο Τουρκία να έρθουν. Εβαίω. Εβέβα, κι εγώ συμφωνώ. Είσαι εσύ η ε. ιέρασή εσύ. Εβαίω. Ναι. Κολλάει εγώ, με τη διακυνώνεια, μου... παίζουμε από μέσα βρε άνθρωπε, Κολλάει με τη διακυνεία ή όχι. Ότι κολλάει κολαγιό. Έχω όμω να σου πω το άλλο, άκου να σου πω τώρα. Έτσι κέρθουν η Τούρκη, ναι. εγώ θα πάρω το ράσο μου, θα πάω στο μοναστήρι να κρυφτώ. Δεν θα κρυφτόμα. Θα είμαι στο μαναστήρι. Είναι γνωστό τουρκεί και δεν μα πειράσουν. Να φτάνει 40 χρόνια που ήμασταν εκεί στα μοναστήρια. Ναι. Και όποιο θα κάνουν και τώρα και οι άλλοι α πεθάνουν. στα χέρια μου έμαθαν, εγώ στο μοναστήριθαμε, με τι μαξέδε μου. Σωστό. Έτσι, θα πάσα να βουνό να κοιτάζει στη μεζέρια μα γιατί είσαι χουλκ. Κατάλαβα. Όχι, δεν είμαι χλκ, στο μοναστήρι θα είμαι, με, αρακτό. Αμάξε η μαύρο που στάνει και εγώ με παίρνετε. Ενοείται πώ ναι. Τέλεια. Τα ξεπακούνε πώ ναι. Ήθε να ξέρουν να με παίρνει κάποιο. Είμαι κι σας... εγώ έτσι πολύ τη πατρίδα γι' αυτό κατάλαβε θα λαξού την πρώτη <laughs> ευκαιρία. Αστο. Έλαγιά. Έλαγιά σου. Με το κουβουντσάκο. Δεν το παθαίνουμε όταν είμαστε μπροστά σε μια μακαρονάδα. Δε πρόκειται το κεφάλι σου, έτσι αυτόματα μπροστά. Αυτόματα λέει, σκίζονται και οι μάχε και μπαίνει το μακαρόνι και το μόνος μέσα στο στόμα <σκυρίζει> στην καταπιόνα <σκυρίζει> μέσα. <σκυρίζει> Δεν κατάλαβα γιατί πας μακριά. Ο Λιγνάδης πώς την πάντησε με το αγαλματίδιο του, του Παρθενώνα. <σκυρίζει> έτσι <σκυρίζει> ακριβώς ήρθα μπροστά στη μούρη του. Ε? Έτσι <σκυρίζει> την πάτσε και ο Λυγνάδι. Γιατί πακριά. Όλα έχουν μια εξήγηση και να πω στο θύμιο στο μετρό. Δεν πάει ο κόσμο για που συνοχιζόνται. Μα, μη γίνονται, παλικάρι μου. Πού να τον κάνεις το γάμο με 20 άτομα. Οπότε πάμε στο μετρό. Διάβασα κάτι τώρα, έτσι, στα, στα Facebook εκεί πέρα. Ναι. Ότι όλους τους μετανάστες θα τους πετάξουμε στη ζάλασσα. Ναι, ναι. Ήρθε η ώρα. Ε, άντε πια. Δηλαδή, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Όταν θα φύγουμε εμείς για μετανάστες... Α, δεν εννοούσαν εμάς. Νόμιζα τους δικούς μας μετανάστες, τους Έλληνες. Όχι, παιδί μου. Α, γιατί, γιατί έχουμε και Έλλ Υπάρχει περίπτωση να καταλάβει ο μαθητής το δάσκαλο να ορλιάζει μέσα από τη μάσκα, να καταλάβει μάθημα υπάρχει σε περίπτωση. Ο δάσκαλο πρέπει να μείνει μακριά από το μαθητή χωρίς μάσκα. Αλλιώ ο καθηγηιστή ο δάσκαλο ο πενητάρη και πάνω που οι μισοί έχουν αναπνευστικά και καρδιά θα μείνει. δεύτερη ώρα θα μείνει από οξυγόνο. Εγώ δεν λέω δεν υπάρχει όσο. Ναι, θέλει, προσοχή Αλλά υπάρχει τα απόγευμα είμαστε αγκαλιά στο πάρκο. Μα τι παιδιά είναι. Είμαστε... Αυτά. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω. Από τι ηλικία αγκαλιάζονται πια. Τα μικρά μου είπανε. Τα μικρά είδε. τα big brother τι κάνουνε, <laughs> Τα βάζω τα παιδάκια <laughs> να γάμί γα... <laughs> από μικρά. Δεν δε είναι σωστό τώρα, αυτό, εντάξει, δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε <laughs> έτσι, <laughs> συγγνώμη, <laughs> <laughs> αλλά <laughs> μου λε αγκαλιάζουν τα παιδιά, μικρά παιδιά. Στα διαλύματα, λε και τι είμαστε. Το είμαστε κύριε την δεν γίνονται ρε αποστόλια, εντάξει, όσοι ε, υπάρχουν, εγώ, εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει, έτσι, γνώμη είναι, εντάξει, γιατρός δεν είμαι, αυτά λέω, λέω ότι... Να κατάλαβα, <συμπτυλίδη> είσαι ταξιτισμή, <συμπτυλίδη> είσαι πως? Όχι, όχι. Θα μπορούσες. Έλα, γεια λαγιά μου, τι κάνεις Καλά Πότε βγαίνετε στο πανί Στο πανί, ποιο πανί Τηλεόραση, βρε Είπα εγώ ότι βγαίνουμε στην τηλεόραση Είπε. είπες τι είπες, είπα εγώ Είπες πέρυσι, πέρυσι πριν καιρό Είπες ότι σε μεγάλο Μην εμπιστεύεσαι τα μέσα ενημέρωση Ρε παιδάκι μου και εσύ τώρα Ό,τι ακούς τα μέσα το πιστεύεις μα θα είπα Ε, δεν ξέρω, άμα λες και μα***ιες Ε, δεν λέω, πώς με κόβεις <ΣΣΣ> Είναι παραμίδι πιστεύω θυρισκία μου να μου και, μου και τη φορέσω. Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λέει να τον ακούμε γιατί έχει επεθεί επικοινωνία. Προχθέε το Σαββατοκύριακο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πάνω στη Θεσσαλονίκη, κάποια στιγμή στην ομιλία του είπε. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολες ημέρες που περνάμε αλλά α μην ξεχνάμε πάντοτε το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν έρθει η αυγή και λίγο πριν ξεμερώσει Πολύ σημαντική διαπίστωση πολύ σημαντική υπενθύμηση το έχει ξαναπεί αυτό αλλά δεν είναι και ο μόνος που το έχει ξαναπεί Όλοι γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζουν Το αναγνωρίζουν πολλοί που ήταν δύσπιστοι μέχρι σήμερα, το βλέπουν όλο και περισσότεροι Ότι σε λίγο θα αρχίσει να χαράζει Όταν χαράζει ο πρώτος στέναγμος Βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη Όταν έχει αρχίσει να χαράζει Σαν πεταλούδα στην καμαρή πετά Ψάχνοντας σαν μίγμα να φύγει αλλά ξέρετε κάτι! Πολλοί λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το ξημέρωμα. Λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. μόνο, η θα σε Φορμή ήταν τα ηχητικά για να βάλουμε Θανάση Πάπα Κωνσταντίνου και να κλείσουμε έτσι κάπως πιο μελωδικά. Με το τραγούδι πάμε στο τρίτο μέρος του ΛΑΟΥ. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αξιχάστηκαν τόσα για αυτά, κανεί δεν ξέρει. Μουσική Μουσική Μουσική Πίσω από πίσω απ τα βλέθα, υπάρχει. Σένα χωρί βαστή, χωρί σαν να ταχύτας χωρί Ναι, ναι. ναι στόλα με μεγάλος σταυμαστής, θα τη παίρνω από Ολανδία. Μπράβο. Ήθελα να σα ρωτήσω, γιατί τέτοιο μένος με τον κύριο Μητσοτάκη, αφού είναι, τα κάνει όλα καλά, δεν καταλαβαίνω, ειδικά και ο κύριο και επιτίθεται. Νομίζω είμαστε αιμονικοί και κομπλεξικοί, εγώ εκεί το αποδίδω. Μάλλον, δεν λίγο τον Μποργάνο, που είναι από πριν. Ότι είμαστε, δεν τον ακούμε, δεν τον ακούμε, η αλήθεια είναι. καλά τα κάνει, καλά η Μωρέ, καλά, τα κάνει η αλλά και δεν να μια ώρα με τη στο μυαλό μέσα. <ΣΣΣ> ναι φρονίμουν παιδιά πριν πεινάζουν μαγειρεύουν, Απόστολοι. Χαίρομαι για αυτήν την εξέλιξη. Ναι. Πού καθρεφτίζεται η κοινωνία μας. Εδώ, ένα μηδέν, Άισιχτήρ. Ναι. Πού καθρεφτίζεται. Εδώ, δύο 2-0. Παρακαλώ. Καθρεφτίζεται στα MasterChef, στο Big Brother, στο My Style Rocks, Στο καθρυφτίζεται... GNTM. Ναι. Το GNTM, γιατί δεν το λες που κάνε και τη φορογράφηση. Μελίσμα. Πλάι στον άστεγο, μωρέ, τι Big Brother, JMT και αγορά και η Αλλά το μεγαλύτερο απ' όλα, είναι το master chef που μαθαίνεις να μαγειρεύεις. Πώς μαγειρεύουνε, Καταλαβες; και κι τα λεφτά. Γενικότερα, όσο πιο μεγάλη πίνα πέφτει, τόσο πιο πολλές μαγειρικέ τα βλέπεις. Και μαγειρικέ και τα ανεβαίνει και ο τζόγος. Να ξεγελάς κάπω τον πόνο σου στη τηλεόραση. Να αχ, τι ωραία να φτιάχναμε αυτά τα μπιφτέκια του Ναι, και να και την ελπίδα να πάρουμε φραγκάκι. Τυχαίο που ξαφνικά και τα που λεφτά. Ναι, και όλοι με στα κανάλια, όλοι <Συλίου> Και αυτέ οι κρεμούλε που πουλάνε όλε είναι όλε τίποτα. Αποκλείεται. Θα σου κάνει μήνυ σοβελόπλο στο τελοπών. Παίρνει άλλη να πούμε για αυξητική στήθου. Παίρνει για να είναι καλή το βράδυ. Ποιο παίρνει για αυξητική στήθου, αυτά γίνονται στα σχολεία. Τι είναι αυτά που μου λε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά είναι mm. Αυτά τα έχουμε για εξόφυλλα από τα βιβλία μα πια. Ρω. Παλιά βάζαμε στα βιβλία αυτό το αυτοκόλλητο, το, το, το διάφανο για να μην χαλάνε. Τώρα βάζουμε αυξητική στήθου. Αυξητική στήθου. Το παίρνει περίπου δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό αυτό που έχει συμβεί. Ένα προφήτη, ματί τι προφήτη, εγώ. Έλα ρε CDC, να σου πω κάτι ρε, εγώ φοράω 41-42 νούμερο παπούτσι. Α, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Ναι, Α. να σου πω, ο αντετοκούμπο τι νούμερο παπούτσι φοράει, κατάλαβες τώρα πώς... 47-48, ξέρω εγώ. 52-34, τι να σου πω τώρα, να σου πω, αυτή ήταν και επιτροπή, δηλαδή δεν ήτανε μόνο ένας. Ναι, όχι, ήτανε, από επιτροπή βγήκε αυτή η μάσκα. Ο... Ομαδική η μαζί, δηλαδή, Πώ κάναμε Μα, παλιά. Άμα είναι να την καλή, την κάνει ομαδική. Στη θεοκρατική χώρα που ζούμε Ο επιστήμονας Γκίκας Μαγιορκίνη Ερωτηθείς για τη λεγόμενη Φία Κοινωνία Επιστήμονας είναι δεν, είναι, δεν είναι ηθοποιός Το εις θα μπορούσε όμω. Ναι, θα μπορούσε. Για πες μου, γκίκα. Ε, τι λες Γιάνκο. Μέσω... Όχι γκίκα. Ναι, Γιάκο. Ναι, Γιάνκο, θα πήγαινε πολύ. Αν μέσω λοιπόν αυτή τη ε, θεία κοινωνία μεταδίδεται ο κορονοϊό, τι απάντησε, θυμάσαι. Τι. Ότι το ζητούμενο. Τα μάθησε ε? ότι το ζητούμενο δεν είναι να υπερισχύσει η θρησκεία έναντι τη επιστήμη ή η επιστήμη έναντι τη θρησκεία. Αντί να απαντήσει ω επιστήμονο και να δώσει μια κατηγορηματική και σαφή απάντηση. Ήθελε να μα φιλλιώσει. Ήταν συμφιλιωτικό τώρα, μην είναι. Όχι, σωστό. Δεν χωράει. Εδώ τέτοια πράγματα, εδώ πρέπει τα πράγματα να υποθούν με το όνομά του. Και ο Τσιόβρα έχει κάνει το ίδιο, ο Ψάλτη. Να πούμε ότι για την ε, σοβαρή εντό εισαγωγικών την βάζω αυτήν την πρόεδρο τη Δημοκρατία τη Αγγελαροπούλου, ότι το 15 Αυγούστου έβγαλε τη μάσκα τη. σοβαρή, Μωρή, για... πήγε με τη μάσκα στην εκκλησία και την έβγαλε και φίλησε την εικόνα. Για να φιλήσει ένα τζάμι. Όταν λοιπόν, το κάνει, άλλοι. Αυτή, όταν, λοιπόν το κάνει αυτή που είναι ο πρώτο πολίτη τη χώρα. Ε, τι θε να κάνει μη στα χωριά. Α μη μιλήσουν θα κάνουμε την εικόνα γιαγιάδες. Έλα, για γιάνδες. Έλα γιάν. Α, έλα γιάν.